Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Εξ Λίμπρης και στο μικρόφωνο του Music Heaven είναι ο Μιχάλης, ο Μάικ Μπουκλάβρα που θα με βρείτε στο Music Heaven στο φόρουμ του σταθμού. Μία περίεργη εβδομάδα που πέρασε από μετεωρολογική απόψους, θα έλεγα παλεύουνε ο Χιμόνας με την άνοιξη και επειδή ξέρω ότι στην Αθήνα αλλά και γενικότερα πιο ανατολικά βρέχει τουλάχιστον από εδώ από τη Δυτική Ελλάδα να σου πω ότι σήμερα είχαμε μια υπέροχη λιακάδα ε, ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία, ένα παγωμένο βέβαια αεράκι αλλά έλεος πια φτάσαμε, τέλος Μαρτίου τελειώνει σε δύο μέρες ο Μάρτις και ακόμα ανοιξε καλά καλά δεν μπορώ να πω ότι είδαμε αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι Ας ε, πιστέψουμε τα μετερολογικά δελτία που λένε ότι τώρα μέσα σε αυτή την εβδομάδα επιτέλου θα έρθει πολύ υπόθετη άνοιξη και ε, ας χαρούμε τη, και σε ελπίζουμε δηλαδή ο θα μας αφήσει να τη χαρούμε να θυμίσω ότι έχει αλλάξει και η ώρα ε, περάσαμε στη θερινή ώρα όπως ε, λέμε από σήμερα και έτσι τα ρολόγια μας πρέπει να δείχνουν μία ώρα μπροστά. Τώρα βέβαια όσοι το ξεχάσετε προφανώς δεν είστε καιρό συντονισμένοι για να ακούσετε την εκπομπή. Δεν πειράζει. Ε, ελπίζω ότι μέχρι τις συλλήγη ώρα θα έχετε καταλάβει τι γίνεται και θα έρθετε κι εσείς εδώ να μας κάνετε παρέα. Ενδιαφέροντα να καλησπέρισω την Ελένη, την Ευελίνα και την Έμι, τη δικιά μα Έμι με την εκπομπή τη Rock απόπειρη και τετάρτη στο Music Heaven, οι οποίοι έχουν συνδεθεί και μα ακούνε. Και μόλις ήρθε και καλή μα φίλη, και τι πιο αγαπημένε παραγωγού του Music Heaven, η Μέριο Ομικρόν. Να ευχηθώ μια, ένα καλό απόγευμα σε με την παρέα του Music Heaven βέβαια. Ακούτε το εξλήμπρι, και πάμε στο πρώτο μα κομμάτι για σήμερα. Με μελα με το ε, με μεσονικό όργανο, θα λέγαμε, αναγνωσιακό, ε, Ονομάζεται Do du, Duty di, di Fantasia και το αξιοσημείωτο είναι ότι είναι σύνθεση του Βιτσέντζο Γκαλιλέη. Ναι, του πατέρα του γνωστού Γκαλιλέου, Γκαλιλέη, γνωστού μα Γκαλιλέη, δηλαδή, ο οποίο ήταν αρκετά γνωστός συνθέτης στην εποχή του. Και η σημερινή επιλογή των κομματιών έχει να κάνει με κομμότια από το κλασικό ρεπερτόριο όπως ο συνήθως, τα οποία έχουν να κάνουν με είναι με από την αστρονομία. Και έτσι αφορμή με αυτό ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και την αιρήνη ησημερία, είχαμε και φυσικά την μερική τουλάχιστον στην χώρα μας εκλειψηλίου Όλα αυτά τα αστρονομικά φαινόμενα, Τα οποία έχουν δώσει Εμπνεύση και στους ε, Μουσικούς ε, Όλοι οι κλασσικοί συνθέτες έχουν Γράψει κάτι ε, για, ε, Που να έχει σχέση με τους Ουρανούς και Πάντοτε μην ξεχνάμε ότι τα ουράνια σώματα, ε, τα άστρα, ε, γοήτευαν τη φαντασία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν έχουν βρει ο το δρόμος τους και στις ε, μουσικές μας εκφράσεις. Τώρα όσον αφορά το κυρίω θέμα της εκπομπής, βέβαια τα βιβλία... Ε, Συγγενέ, θα έλεγα, είναι τα, τα βιβλία σκηνέ στο θέμα με το οποίο κυρίω θα ασχοληθούμε σήμερα. Και αφορμό πήρα από το βιβλίο που διαβάζω αυτέ τι τελευταίε εβδομάδε, μάλλον γιατί είναι και λίγο ε, μεγαλότσικο. Λίγο υποχρεώσει, αρκετέ υποχρεώσει που τρέχουν ε, και έχει τραβήξει λίγο η ανάγνωσή του. Ε, διαβάζω το βιλίο, ε, το οποίο έδωσε την αφορμή για την ταινία Imitation Game, το παιχνίδι της μίμησης, που στην ουσία εξιστορεί τη ζωή του Άγγλου ε, μαθηματικού, της μαθηματικής διάνοιας του Alan Turing, Ο Turing ήταν πάρα πολύ σημαντικό και... Ε, το βιβλίο αυτό ε, του, είναι βιβλίο του Andrew Hodges που στην ουσία είναι η βιογραφία, θα λέγαμε, του Άλαν του Τιούρινγκ, ε, εμπλουτισμένη με πάρα πολλά στοιχεία για όλη του, ότι είναι ε, επιστημονική πορεία για τα επιστημονικά θέματα με τα οποία ε, ασχολήθηκε. Έτσι σήμερα τα βιβλία που θα μιλήσουμε είναι αγαπημένα μου βιβλία, τα οποία έχουν σχέση με τα μαθηματικά, και τα οποία θα ήθελα να σας τα γνωρίζω και μην τρομάζετε ε, που ακούτε μαθηματικά θα, θα δείτε ότι όλα είναι πολύ πιο όμορφα από ό,τι ίσως ε, ακούγεται. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ακόμα έτσι σύντομο κομμάτι και να επιστρέψουμε. Και μια το καταπαλής λόγου του. Αυτό είναι από τον αδερφό του Γκέλε, Γκέλε, ήταν μόνο Γκέλλεο, το, ε? τον Μικελάντζελο Γκέλλεο, όχι τόσο γνωστός όσο ο πατέρας του. Πάντως ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία, αφού βρήκα αυτά τα μικρά κομματάκια να τα γνωρίσω και σε εσάς. Ε, είπαμε θα μιλήσουμε σήμερα για βιβλία, που, αγαπημένα μου βιβλία, που έχουν σαν κεντρικό τους θέμα τα μαθηματικά και τώρα η εμπειρία μου έχει δείξει πως οι άνθρωποι χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες όσον αφορά τα μαθηματικά σε αυτούς που τους αρέσουν και σε αυτούς που θα προτιμούσαν να μην τα έχουν γνωρίσει ποτέ. Ε, αυτό εντάξει είναι κατάλληπο. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια, πώς να το πω, ε, βάση... Ε, Πραγματική ή απλώ είναι θέμα πώ έτυχε να γνωριστούμε μέσω της εκπαιδευσής μας με τα μαθηματικά. Ε, Πάντως σίγουρα από ό,τι φαίνεται πρέπει να υπάρχει και μια βάση, πώς να το πω έτσι, ε, διανοητική. Ε, κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ πιο, ε, μπορούν να συλλάβουν πιο εύκολα αυτές τις έννοιες, τις έννοιες της μαθηματικής, τις, μαθηματικές, τις των αριθμών ε, και κάποιοι άλλοι όχι. Και εκεί πέρα ίσω πηγάζει. Ε, και αυτή η διάκριση βέβαια ε, έχουν να κάνουν και με τον τρόπο θα λέγαμε που διδάσκονται τα μαθηματικά καθώς ε, στην πιο απλή μορφή τους απλή τέλος πάντων ε, στην μορφή που τα γνωρίζουμε και που προτερχόμαστε σε επαφή ε, δηλαδή την αριθμητική να το πούμε έτσι της πράξης εκεί πέρα είναι μια αλληλογία οδηγιών να το πω ε, έτσι και ε, πολλές φορές ε, αν χάσουμε ένα βήμα ε, αυτής της ελληλουχίας μετά ε, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα και πιστεύω όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ταλαιπωρηθεί από αυτό ε, επίσης είναι ένα ε, ένα θέμα, πώς το πω, και αφαιρετικής ικανότητας... γιατί όσο μετράμε με τα ε, δάχτυλά μας... μετράμε αντικείμενα, ε, προσθέτουμε ε, αφαιρούμε... δηλαδή ασχολούμαστε με αυτό που λέμε τον πληθικό αριθμό... Ε, που στην ουσία πόσα πράγματα, ε, πόσες έχουμε... Ε, μέχρι εκεί καλά. Όταν όμως πρέπει να περάσουμε σε πιο ε, αφαιρετική ε, λειτουργία το κεφάλου, δηλαδή να πούμε ότι ε, εντάξει, μπορεί μέχρι τώρα να μετρούσαμε, ξέρω μήλα με ε, τέσσερα μίλα και τέσσερα μίλα μας κάνουν οκτώ μήλα κλπ. Και και όταν μιλούσαμε ε, όταν πρέπει να αποσυνδέσουμε τον αριθμό στον αριθμό από το Σύνολο πραγμάτων το οποίο αντιπροσωπεύει, ενδεχομένω πράγματι κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν τόσο έμφυτη αυτή την αφαιρετική ικανότητα και να δυσκολεύονται ε, περισσότερο. Το θέμα είναι ότι κάποια βασικά ε, μαθηματικά όλοι τα έχουμε διδαχτεί και έτσι είναι το σωστό, σαφώ έτσι, ε, γιατί τουλάχιστον κάποια πράγματα αριθμητικής γεωμετρίας τα βρίσκουμε κάθε μέρα μπροστά στη ζωή μας και πρέπει να τα να τα ξέρουμε και φυσικά αυτό μας αφήνει όμως με τα μαθηματικά μας οδηγεί σε μία σχέση να το πω έτσι πότε καλή πότε κακή αυτό όμως δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει για έχουν καταφέρει ε, να διατηρήσουν ένα ενδιαφέρον στα μαθηματικά και υπάρχουν πάρα πολλά και ωραία βιβλία τα οποία μιλούν ε, για τα μαθηματικά και πολλές φορές εμβαθύνουν ε, και όλες για όποιον έχει και το μεράκι. Πολλά βιβλία με προβλήματα κλπ. Ε, όμως και για αυτούς που δεν έχουν ε, καλή έτσι, σχέση, που δεν έχουν και τι καλύτερε αναμνήσει, να το πούμε έτσι, υπάρχουν και για αυτού ένα σωρό βιβλία τα οποία διαβάζονται ευχάριστα, χωρί να πρέπει να, ε, να κάποιο να σπάσει το μυαλό του, να το πω έτσι. Να παιδευτεί με στριφνέ έννοιε και εξισώσει. Και κυρίω σε αυτού του είδου τα βιβλία θα επικεντρωθούμε σήμερα. Περισσότερα για τον Άλαν ε, Turing βέβαια, και για να το βιβλίο που διαβάζω τώρα, θα κάνουμε. Αφού έχω ολοκληρώσει το βιβλίο και θα σας το παρουσιάσω ε, εκτενώς. Μην ξεχνάμε ότι ε, ο Λαντιορίγγκ ε, θεωρείται και από τους πατέρες της, ε, των υπολογιστών. Χάρη στους οποίους είναι, ε, είμαστε εδώ και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Να καλησπέρισω λίγο στην παρέα μα και... Απλού εκλεκτού φίλου βλέπω, σιγά σιγά μαζευόμαστε. Να καλησπίρισω τον Κωνσταντίνο, τον Κρος, ο οποίο είναι και αυτό παραγωγό του σταθμού μα. Ε, είχε δική απόδραση, παίζει κάθε Δευτέρα 12 τα μεσάνεχτα με δύο. Ε, Εξαιρετικέ μουσικές και ευτυχώς ανεβάζει και ηχογραφήσεις για εμάς που δεν μπορούμε να το ξενυχτήσουμε. Επίσης να κλείσει πρίσω τον Πέτρο και αυτός αγαπητός παραγωγός, Λιουτ Rock με τον Πέτρο κάθε Δευτέρα στις 6 με 8. Η ΕΜΗ ακολουθεί mm. με τις Rock από 8 με 10 και φυσικά ξεχνάμε και το χορεύοντας τη μουσική του νόμου με τη Σίλια 12 πριν από τον Πέτρο για Δευτέρα. Να καλή σπρίζω και τη φίλη μας στην Dream την Άσια. Ε, Χαίρομαστε που έχουμε όλους την παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Εκούσαμε ένα απόσπασμα από τη συμφωνία νούμερο 8 του Sir William Herschel. Ε, και πώ συνδέεται αυτό με τα θέματα των μαθηματικών και των οστρονομικών φαινομένων που είμαστε στην αρχή. Ο Sir William Herschel είναι Βρετανό, γερμανική καταγωγή, Βρετανό όμω ήταν μουσικό και. Αστρονόμος, ε, για όσους γνωρί... όσοι έχετε σαν χόμπι την αστρονομία, σαφώς ήδη αναγνωρίσετε το όνομα, το πιο γνωστή του ανακάλυψη είναι αυτός που ανακάλυψε τον ουρανό, τον πλανήτη ουρανό και επίσης ανακάλυψε τα φεγγάρια, φεγγάρια του ουρανού και οι του και από τα φεγγάρια του Κρόνου. Επομένως, α, ο αστρονόμος, αλλά όπως διαπιστώσατε και από τη σύνθεση που ακούσατε και πριν έχουμε ήδη ακόμα σύνθεση του, ήταν και εξαιρετικά ικανός μουσικός. Δεν είναι τυχαίο ότι στη βάση τόσο της αστρονομίας, αλλά όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον κάποιοι και της μουσικής, βρίσκονται τα μαθηματικά. Τώρα, πόσο... Ε, ειδικά για τη σχέση μουσικής και μαθηματικών έχουν γραφτεί πάρα πάρα ε, πολλά και για να μην ξεχνιόμαστε ο πρώτος διδάξας να το πω έτσι ο πρώτος διδάξας λοιπόν ε, έχουμε ε, τον δικό μα τον Πυθαγόρα Ο πιθαγόρα, οι λόγοι του Πυθαγόρατα κλάσματα, να το πούμε όπως τα εμείς, οι αναλογίες. Ε, το πούν στο πείραμα με τα σφυριά, με τις χορδές. Νομίζω ότι όσοι είχετε μουσική παιδεία τα ξέρετε πολύ καλύτερα ε, από εμένα. Παση περιπτώσει ο Πυθαγόρας ήταν, ε, όπως πιστεύουμε, ο πρώτος που συνέδεσε τα ε, μαθηματικά, με τη μουσική ε, και κατέδεξε την ε, μαθηματική βάση που έχουνε οι νότες, να το πω έτσι, αποστάσεις μεταξύ των οτών, οι τόνοι, τα ημιτόνια, ε, όλα αυτά τα οποία επιτρέπουν να συνθέτουμε μουσική, η οποία α, ακούγεται, να το πω έτσι, ε, ευχάριστα, κατά κάποιο τρόπο, στο, στο αυτή μας. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, και τη θεωρία των, α, των σφαιρών, έτσι, ε, τη μουσική των ουράνιων σφαιρών, γιατί αυτά είναι διατυπώθηκαν σε μια εποχή που η επιστήμη, ήτανε κάτι, η επιστήμη, η φιλοσοφία ήταν πολύ πιο ε, ενιαία από ότι είναι σήμερα. Καλά σημαίνει ε, ε, ξεχωριστά θα μου πείτε. Υπήρξε όμω μια εποχή που επιστήμη, φιλοσοφία ε, και θρησκεία αν θέλετε, όλα αυτά ήταν ένα και το, και το αυτό. Και σε εκείνη λοιπόν την εποχή η ε, ε, αρμονία πιστεύανε ότι τα ουράνια αποτελούν τους φέρες, ε, και ότι οι σφαίρες αυτές όπως κινούνταν έτσι γιατί είχαν, ε, οι αρχαίοι αστρονόμοι είχαν διεπιστώσει ότι έχουμε τους πλανήτες έτσι και εδώ υπάρχει και μια παρεξήγηση όταν ήρθε έλεγαν αστέρας έλεγαν εννοούσαν οτιδήποτε υπάρχει και βλέπανε στον ουρανό και υπήρχαν δύο, ε, διπιστώ, δύο ήδη, οι, αστέρα, οι πλανήτες αστέρες, δηλαδή αυτοί που περιφέρονται, που κινούνται στο στερέωμα και οι απλανείς αστέρες, αυτοί που δεν κινούνται. Αυτό που λέμε δηλαδή σήμερα εμείς, απλά αστέρια οι αρχαίοι εννοούσαν του απλανείς αστέρες. Δι αυτό βλέπουμε κάπου ότι η αρχή αναφέρονται σε ένα άστρο, δεν σημαίνει απαραίτητο να σε άστρο με την έννοια που του δίνουμε εμείς σήμερα. Τώρα, για το Πυθαγόρα υπάρχουν πάρα πάρα πολλά ε, βιβλία τα οποία ασχολούνται με τη, με τη ζωή του με τις θεωρίε του ε, με, και με τις συνέπειες που αυτές ε, ε, έχουν, ε, είχαν μετέπειτα στην επιστήμη ή οτιδήποτε άλλο ε, εγώ έχει έχει τύχει. Ε, έχω διαβάσει, έχω σχοληθεί πιο περιστατωμένα με μένα από αυτά τα βιβλία, το βιβλίο της Κίτη uh, Ferguson, ε, «Η μουσική του Πυθαγόρα», ε, το οποίο βιβλίο περιγράφει ε, όχι μόνο για τη ζωή του Πυθαγόρα, για τις θεωρίες του με ότι αυτό ε, και το κάνει με αναλυτικό τρόπο αλλά περιγράφει και τη μεταξύ μετεξέλιξη των Πιθαγόριων Θεωριών, γιατί πράγματι και σήμερα δεν είμαστε τελείω σίγουροι ποιε θεωρίες είναι αυτές που διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον Πιθαγόρα, ποιοι από τους του μαθητέ του, ποιε προσθέθηκαν μετά στο Πιθαγόριο, θρύλο, να το πω έτσι, γιατί η Πιθαγόρη ήταν και λίγο ε, μυστικιστική. Ε, ε, Οργάνωσε, να το πω έτσι, είχαν ένα μυστικό στοιχείο, ήταν για μοιημένος. είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον ιστορικό Πυθαγόρα από ε, αυτούς που έγραψαν μετά για τον Πυθαγόρα. και έτσι λοιπόν ε, υπάρχει μεταφράσμενο και στα ελληνικά το βιβλίο της Κίτη Ferguson, η μουσική του Πυθαγόρα. Να προειδοποιήσω λίγο ότι αυτό είναι, το βιβλίο αυτό είναι λίγο... Α, Βαρύ να το πω έτσι, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ αναλυτικό και αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή δεν διαβάζετε ως ένα μυθιστόρημα ούτε είναι μια απλή βιογραφία του Πυθαγόρα. Ασχολείται, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όσους έχουν ενδιαφέρον για τις θεωρίες του Πυθαγόρα και πώς αναφτύχθηκαν. Συγγνώμη, αλλά και πώς εξελίχθηκαν ε, στη συνέχεια και έφτασαν ως τις, ε, ως τις μέρες μας. Ε, αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βιβλίο για το οποίο ε, συζητήσαμε σήμερα και έχω να σας το συστήσω Είπαμε, αυτό με λίγη προσοχή το συστήνω είναι κυρίως για αυτό που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για όλες αυτές τις πυθαγορίες ε, θεωρίες πάμε όμως εμείς να ακούσουμε ένα κομμάτι έτσι να ελαφρύνουμε λίγο και ε, συνεχίζουμε Thank you. Και ακούσαμε την πολύ όμορφη μελωδία Claude Debussy Σελινόφως ο Claude Delarine όπως λέμε και μελλοελληνικότερο έτσι Σελινόφως ε, λοιπόν και ε, φυσικά το Σελνί και αυτή ένα σώμα ουράνιο το οποίο έχει εγωτεύσει τον άνθρωπο από πολύ παλιά Χρόνια. Να καλησπαιρίσω και να καλωσορίσω την παρέα μας και τη Τζέννη, η οποία έχει μας κάνει και μία πρόταση, μια και ε, ασχολείται με παιδιά και τους και μαθηματικά, καθότι η δασκάλα της, λοιπόν όσοι ε, έχετε ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, η Τζέννη έχει να μας προτείνει τον άνθρωπο που μετρούσε του Μάλ και το... στην ελληνικά εκδίδεται από τι εκδόσει ε, ε, κάτω. Απ τρο. Είναι βέβαια βιβλίο για παιδιά και έχει σχέση και αυτό με τα μαθηματικά, και ίσως είναι μια όμορφο τρόπους να ενδιαφέρουν λίγο περισσότερο τα παιδιά για τα, ε, για τα μαθηματικά και είναι η ώρα να πούμε και από πού, μια και το μήνυμα αυτό μας ήρθε μέσω της σελίδας μας στο Facebook και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Καταρχάς, μπορείτε να μας ακούσετε είτε μέσα από την ιστοσελίδα του Music Heaven, μπορείτε να πατήσετε στο ραδιόφωνο στην δεξή radio και θα ανοιξεί ένα παράθυρο όπου θα ακούσετε την εκπομπή μας και θα σας παραπέμπει και στη σελίδα μας στο facebook οι περισσότερες πλέον στο music heaven έχουν τη δική τους σελίδα στο facebook έτσι και δικιά μας είσαστε λοιπόν δικτυωμένοι, κοινωνικά δικτυωμένοι μέσω του facebook μπορείτε να μας βρείτε ε, στο facebook.com exlibrismichael ή να βρείτε τη σελίδα του Radio Music Heaven και μέσω της σελίδας να βρείτε και τη σελίδα του Xlibris αλλά και τις σελίδες των α, άλλων εκπομπών. Θα χαρούμε να έρθετε, να μας κάνετε like όπως λένε από σύνδεσμόδο στο Facebook, αλλά κυρίω να αφήσετε τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας και να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την όμορφη παρέα που έχουμε εδώ. Ο τρόπος και ε, τον συστήνω ανεπιφύλεκτα γιατί έχετε να ωφεληθείτε ε, πολύ περισσότερο μπορείτε να έρθετε στη σελίδα και να γραφτείτε το Music Heaven και να γραφτείτε στο site μας ε, να γραφτείτε στο site μας και έτσι να μπορείτε να συμμετέχετε και στο ζωντανό chat που έχουμε εδώ πέρα τις ώρες των εκπομπών αλλά και θα έχετε, θα έχετε στη διάθεση και μια πληθώρα ένα τεράστιο πλούτο από άρθρα και να μην ξεχνάμε και το διαγωνισμό που τρέχει τον τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιών είμαστε ήδη στο δεύτερο γκρουπ, στην πισεφοφορία το δεύτερο γκρουπ και αργότερα θα πούμε και ορισμένα για το διαγωνισμό επίσης το ραδιόφωνο μας πλέον εκπέμπει και μέσω του γνωστού Live 24. στο Live 24 αν πάτε στο επάνω πάνω, θα δείτε έχει το web radius όπως λέει διεθνικά ραδιόφωνα έχει πέρα λοιπόν έχει όλα τα ραδιόφωνα που καπέλουμε μέσω internet και αν πάτε στο τάχη αν πάτε στο R, γιατί είμαστε Radio Music Heaven. Μην ψάχνετε να βρείτε Music Heaven σκέτο, έτσι μερικοί μου είπαν ότι δεν το βρίσκω. Είναι Radio Music Heaven και έτσι μπορείτε να μας άκουτε και από εκεί. Και ε, από τη σελίδα του σταθμού και από τη σελίδα μας στο Facebook μπορείτε, όπως είπαμε, να μας στελέτε και τα μηνύματά σας και να συμμετέχετε κι εσείς στη συζήτησή μας ε, όπως ε, έχουμε εδώ πέρα και από ό,τι μου λένε εδώ και τα, οι φίλοι οι οποίοι έχουν μαζευτεί στο chat είναι οι, οι γνώμες για τα μαθηματικά όπως είχα προβλέψει είναι λίγο διχασμένες αρκετοί δεν έχουν καμία ε, συμπάθεια ε, προς τα μαθηματικά ενώ άλλοι τα αντιμετωπίζουν με πιο ευμενή ε, θα έλεγα τρόπο το... Ε, επόμενο βιβλίο όμω που θα σας στήσω είναι αρκετά ε, γνωστο βιβλίο και το οποίο δεν πιστεύω ότι διαβάζεται πολύ ευχάριστα και από όσου έχουν έφεση στα μαθηματικά και από όσου δεν έχουν και τόση έφεση αλλά έχουν μια θέληση να μάθουν... Να μάθουν, όχι με την ένταση μάθηση του σχολείου, να διαβάσουν δύο-τρία πραγματάκια που ενδεχομένω δεν τα ήξεραν ε, προσωπικά. Βέβαια, ε, έχετε δικαίωμα ο Κροατέ όμω να ξέρετε και τι προσωπικέ μου κατά κάποιο τρόπο ε, προτιμήσει. Ο υποφαινόμενο έχει εξαιρετικά, είχε τουλάχιστον ω μαθητή. Τώρα, με, στα δαχτυλάκια με βλέπω να γυρίζω. Μπα περιπτώσει, ε, είχε εξαιρετική σχέση μαθηματικά και εξακολουθούν να μου αρέσουν. Ε, βέβαια εντάξει δεν μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με τα μαθηματικά να γίνω εξώση με τα μαθηματικά προβλήματα αλλά πάντω μου αρέσει να διαβάζω για τα μαθηματικά. Δεν τα καταλαβαίνω όλα, έτσι, σαφώ ε, ε, ε, δεν είναι και, και εύκολο έτσι, αλλά σου εσύ, και το γιατί σου πει οτιδήποτε επιστήμη όταν εμβαθύνει και όταν προσπαθεί να διαβάζει κάτι που είναι στην ε, πρώτη γραμμή τη έρβα και τα ε, και τέτοια, θα δυσκολευτεί ότι είναι αυτό ακόμα και στο γνωστικό του αντικείμενο καθένα, όταν διαβάζει, διαβάζει τις τελευταίες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις καθόλου απίθενο να, να δυσκολευτεί επομένω αυτό μη σας αποθαρρύνει ε, έχω είπαμε αγαπάω ε, τα μαθηματικά επόμενως έτσι μπορείτε και εσεί να κρίνετε υπό ποιο πρίσμα ε, σας μεταφέρω αυτά που σας ε, μεταφέρω να μην πω λόγω Το επόμενο βιβλίο λοιπόν Είναι του Ντενιγκέτς Το θεώρημα του Παπαγάλου Το θέρμα του Παπαγάλου ε, Έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο Ένα best seller θα λέγαμε Ο Ντενιγκέτς καταρχάς είναι μαθηματικός, έτσι, και διδάσκει στο, στο παρίσι και έγραψε και κάποια ε, μυθιστορήματα που έχουν σχέση να κάνουν με την επιστήμη. Αυτό λοιπόν το θεωρημα του Παπαγάλου έχει να κάνει με τα ε, μαθηματικά. Κυρίως βέβαια επικεντρωμένος στα μαθηματικά είναι, αλλά ε, το θεωρημα του Παπαγάλου είναι το πιο μαθηματικό του. Ε, ε, έχει να κάνει καθαρά με τα μαθηματικά. Και... Ε, μετάφραση να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έκδοση που εγώ να έχω και να διαβάσω ε, τη μετάφραση την έχει κάνει ο άλλος αγαπημέλος μου συγγραφές για μαθηματικά ο δικός μας ο τεύκρος, ο δικός μας Έλνας, ο τεύκρο ε, Μιχαηλίδης και, ε, το οποίο το βιβλίο θα σας παρουσιάσω ε, κατά τη διάρκεια της ε, εκπομπής στο θεωρήμα του Παπαγάλου έχει ένα πρωτότυπο Κάποιο τρόπο. Έβριμα: Έχουμε ένα παπαγάλο. Υπάρχει ένας παπαγάλος οποίος ένα παπαγάλο ο οποίο εισβάλλει ένα αρκετά ε, επεισοδιακό θα λέγαμε τρόπο σε σε ένα σπίτι, σε ένα ηρεμό σπίτι όπου έχει οι είναι και παιδιά μεταξύ των άλλων και παιδιά. Και εκεί πέρα, ε, στην προσπάθειά τους να καταλάβουν, να αποκρυπτογραφήσουν τι λέει ο παπαγάλος, τι είναι αυτά τα περίεργα ε, βιβλία που, που βρέθηκαν ε, ψάχνουνε τα μαθηματικά συγκράματα και μαζί με αυτούς ψάχνουμε και εμεί και στην ουσία σταδιακά ο Ντενίγκεντς μας βάζει, μας γνωρίζει όλη την ιστορία όλη ένα το βασικότερο κομμάτι του κορμό της ιστορίας των μαθηματικών και έτσι σιγά σιγά μαθηματικές εννοίες που σε κάποιους μπορεί να φαινόταν απρόσιτες ή σε άλλους ε, ναι, ήταν τελείω άγνωστε. Σιγά-σιγά παίρνουν το δρόμο τους μέσα από τις σελίδε αυτού του μυθιστορήματος και μας γοητεύουνε. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει σε ε, τεχνική ανάλυση. Είναι ένα μυθιστόρημα, διαβάζετε όπω είπα, και χωρί καμία γνώση των μαθηματικών, εντάξει, φαντάζομαι το τι είναι αριθμό, τι είναι πρόσθεση, τι είναι αυτό, βασικά τα κατέχεται, αλλά αυτόν, οπότε δεν χρειάζεται καμία, φανταστείτε, πριν να ξέρετε πώς λύνονται οι εξωσίες για να διαβάσετε αυτό το βιβλίο όχι κάθε άλλο, μένει σε έννοιες των μαθηματικών, παρουσιάζει θεωρίε των μαθηματικών, με απόλυτα εύκληπτο τρόπο, παραδείγματα, μην ξεχνάμε ότι, ε, υποτίθεται ότι μέσα σας τους ήρωες του Λιού είναι και παιδιά τα οποία έρχονται έτσι, ε, μια παιδική ματιά έρχονται να ρίξουν στα μαθηματικά να το πω έτσι και εξελίσσονται ε, μαζί με την αναζήτησή τους και στην προσπάθειά τους να, ε, να λύσουν το μυστήριο ε, εξελίσθηκε η μαθηματική τους αντιλήψη και η μαθηματική τους γνώση. Το βέβαια για να, έτσι το θεώρημα του παπαγάλου, έτσι, ε, ο παπαγάλος ε, είχε ε, υποτίθεται ε, σχέση το θεώρημα του το, παπαγάλου. Ε, το θεώρημα το οποίο υποτίθεται, στο οποίο μπλέκεται αυτό ο μυστηριώδης παπαγάλος, ήταν ε, αυτό που είναι γνωστό στου μαθηματικού ω η κασία του Γκολντμπαχ. Είναι μια, ε, μαθηματικά, ε, μια μαθηματική, να το πω έτσι, Οικασία, ένα θεώρημα, ε, αν θέλετε, ε, και η οποία. Είχε, έχει ταλαιπωρήσει τους ε, μαθηματικούς ε, για πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Και δε φυσικά αυτό δεν είναι το μόνο που έχει στο επίκεντρο του την εικασία του Goldbach. Ε, είναι ε, ε, από τα άλλα, άλλο το πρόβλημα της ε, θεωρίας των αριθμών θα λέγαμε των μαθηματικών να μην σας ε, μπερδεύω και όχι δεν θα σα πω ακριβώς περτίν πρόκειται η θεωρία γιατί θα θέλαμε τη μισή να εξηγήσουμε όχι να εξηγήσουμε, να Όλε ε, όλες τις που είναι απαραίτητε για να καταλάβουμε περί της πρόκειας έχω Έχουμε όμως μια πολύ καλύτερη πρόταση. Πάρετε το βιβλίο του Ντενί διαβάστε το και θα σας λυθούν όλες οι πορείες. Θα μάθετε με πολύ όμορφο τρόπο πάρα πολλά πράγματα τα οποία αγνοούσατε για τα μαθηματικά. Θα είστε σε επαφή με την όμορφη, να το πω έτσι, ε, πλευρά των... Ε, μαθηματικών. Ε, άλλο πολύ γνωστό βιβλίο του που, και εδώ στην Ελλάδα του είναι το μέτρο του κόσμου με τις της και τις μαθηματικής, για τη χαρτογράφηση. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε τη σύνθεση stars, αστέρια δηλαδή, τη Mary Howe. Ε, μια ακόμα σύνθεση εφηρωμένη, όπω είμαστε σήμερα. Οι μουσικέ μα είναι εμπνευσμένε από τα ουρανικά σώματα, από του ουρανού, να το πω έτσι πιο καλλιτεχνικά. Μίλησαμε προηγουμένω για το βιβλίο του Ντίνιγκεντζ, το Θέρμα, ξέρω να πω. Να θυμίσω μόνο ότι οι δύο συντονιστήκατε τώρα ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη σε βιβλία που θα σας φέρουν σε επαφή με τον κόσμο των ε, μαθηματικών. Ε, Μίλησαμε προηγουμένω για το βιβλίο του Ντενίκιτζ, το Θεόρυμα του Παπαγάλου. Ε, κεντρική θέση στο βιβλίο αυτό παίζει ένα μαθηματικό άλτο πρόβλημα, την εικασία του Goldbach. Και εδώ μας φέρνει στο άλλο ε, βιβλίο το οποίο είναι, έχει γίνει πολύ γνωστό σχετικά με την οικασία του Goldbach ε, Είναι του Έλληνα συγγραφέα του Απόστολου Δοξιάδη. Ε, συγγραφέας είναι μόνο το ένα είναι σκηνοθέτη, αλλά έχει σπουδάσει και μαθηματικά ο Απόστολος Δοξιάδης. Ε, το βιβλίο του λοιπόν, το πρώτο βιβλίο του ήταν ο Θεός Πέτρος και η Κασία του Γκόλμπαχ, το οποίο ε, ασχολείται ακριβώς με ε, αυτό το μαθηματικό πρόβλημα, μάλλον μάζει το επίκεντρο αυτό το μαθηματικό ε, πρόβλημα, ε, μέσω της σχέσης ενός ε, νεαρού με, έναν, ε, με το θείο του, με έναν μαθηματικό θείο του, ο οποίος θεωρείται οικογένεια περίεργος και ο οποίος είχε καταπιαστεί ή καταπιάνατε με την οίκαση αυτή με αυτό το άλλο πρόβλημα των α, μαθηματικών. Ε, αυτό το πρόβλημα λοιπόν ε, είναι η αφορμή ε, να αναπτύξει ο Δοξιάδης να μας γνωρίσει καταρχάς. Α, αρκετά κατά ε, τον κόσμο αυτό των μαθηματικών, των ε, θεωρημάτων, των αποδείξεων όχι τόσο αναλυτικά ε, βέβαια, αλλά ε, γύρω από αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία στην οποία πλέκονται, ε, βλέπουμε και έναν καθρέφτη θα έλεγα τις ε, σχέσεις μας σαν κοινωνία με τα μαθηματικά αλλά και τις σχέσεις μας με τους εαυτούς μας και με την ιστορία όπως και το προηγούμενο βιβλίο και αυτό διαβάζεται πάρα πολύ ευχάριστα και εύκολα και ε, από μη ε, και δεν προποθέτει κάποια ιδιαίτερη γνώση ε, είναι, ε, και δεν επιμένει τόσο πολύ και στις μαθηματικές, σε μαθηματικές έννοιες. Ε, δεν ξέρω αν με το ε, βιβλίο του Λοξιάθη θα βγείτε πιο σωθή όσον αφορά τα μαθηματικά αλλά σίγουρα θα δείτε κάποιες πτυχέ των ε, μαθηματικών ε, τι οποίες... Ε, θα τις δείτε μέσα από τελείως διαφορετικό ε, μάτι, να το πω έτσι. Ε, θα δείτε πώς μπορεί να γίνουν πάθος, ε, αιμονή έτσι. και θα δείτε, πιο, θα δείτε πολύ ανθρώπινους και ρεαλιστικούς ε, χαρακτήρες. Ε, Δεικτικό τις σχέσεις μας και, και με τα μαθηματικά αλλά και κυρίως τη σχέση μας με το βιβλίο και την άγνωση είναι αυτό που διάβασα όσο προετοίμαζα την εκπομπή όταν πρωτοεκδόθηκε το, ε, το μυθιστόρημα ε, δεν είχε δεν, και, δεν το έλεγε κανεί και εμπορική επιτυχία και οι κριτικές ήταν ε, έτσι και έτσι δεν ήταν ε, και καλές θα έλεγα οι κριτικές που έλαβε εδώ πέρα ε, και υπήρξαν αν καιρικέτες αρνητικές κριτικές ε, το 2000 ε, κυκλοφόρησε ε, στα αγγλικά. Ε, το μετάφραση βιβλίο γραφέα στα αγγλικά και στα γαλλικά, αν δεν πάντων ε, η, η αγγλική μετάφραση του βιβλίου είναι ε, ευμενός με πολύ ευμενούς σχολια δεχτεί ε, από το διεθνή τύπο και Αμέσως μετά φυσικά ως Διαμαγίας και υπήρξαν πάρα πολλοί θετικές κριτικές και από τον ελληνικό τύπο, από τους Έλληνες κριτικούς, με συνέβη το βιβλίο να ξανακυκλοφορήσει τα ελληνικά ε, την επόμενη χρονιά ε, και γνώρισε πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ε, αυτό δεν ξέρω αν λέει κάτι, ε, το έχουμε ζητήσει κι άλλες φορές. Κάτι τέτοιες ιστορίες δεν ξέρω αν λένε περισσότερα για το βιβλίο ε, που συζητάμε για τον συγγραφέα ή λένε περισσότερα για εμάς τους ε, αναγνώστες. Πάντως εδώ πέρα ε, αναδεικνύεται και ο ρόλος αυτό που λέμε τον, του τύπου, των κριτικών, των μέσων ενημέρωσης τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ε, να δημιουργήσουν επιτυχία πάνω βιβλίο. Το είχαμε σχολιάσει και παλαιότερα σε άλλη εκπομπή. Που ζητούσαμε για την αποτυχία, του την πρώτη αποτυχία του βιβλίου που εξέδωσε ε, η Ρόλινγκ με άλλο όνομα, με το ψευδάνιμο Γκλ ε, και πόσο τεράστια επιτυχία ξαφνικά το ανακάλυψαν όταν, κατά λάθο, σε έγινε γνωστό ότι το είχε γράψει η Ρόλινγκ. Και είπαμε, δυστυχώ. Ε, όπως και τώρα, έτσι και τώρα θα πω ότι δυστυχώ αυτό λέει περισσότερα για εμάς παρά για το βιβλίο. Και ίσως δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο και αν καταφέρω σε κάποια στιγμή να μαζέψω αρκετό υλικό ίσως κάνουμε και μία εκπομπή εφηρωμένη στις ε, κριτικές ε, των, των βιβλίων. Ε, όπως καταλαβαίνετε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο και ε, εφικτό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το συστήνω αυτό το βιβλίο, ε, εκτός από αυτά που γράφει, που έχουν πιο μαθηματικό την κυρία Πλοκή, ε, διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, παίρνει και μια εικόνα της, ε, μια γερή δόση ελληνικής κοινωνίας, οι ε, οποίοι πιστεύω είναι χρήσιμη, είναι χρήσιμο να κοιταζόμαστε που και που. Όχι που και που κανικά, έπρεπε να κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και να βλέπουμε ε, τι κάνουμε εν πάση περιπτώσει ε, ο Θεός Παίδωσημών και η Κασία του Κόλπαχ του Απόστολου Δοξιάδη ε, και σας το συστήνω και αυτό ε, προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ε, ο Απόστολος Δοξιάδης έγινε γνωστός, ιδιαίτερα γνωστός και στη χώρα μας με το ε, επόμενο βιβλίο το οποίο δεν ήταν ακριβώς βιβλίο αλλά θα τα πούμε μετά το επόμενο κομμάτι Oh, <laughs> Την αριά με το όνομα Total Eclipse, δηλαδή ολική έκlipση. Μια και είχαμε ολική, όχι συνομιλή, δεν, δεν ήταν ορατή από τη χώρα μα ολική. Ηταν ορατη απο τη χωρα μα ηταν μερικη η έκlipση, αλλά ε, αυτό δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το ε, ακούσουμε ε, παρόλο που δεν την είδαμε εδώ πέρα. Ε, εν πάση Μα αυτά και με αυτά πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο, in, στο Radio Music Heaven και ακούτε την εκπομπή «Εξ Libris που σχολούμαστε με τα βιβλία και την ανάγνωση φυσικά. Ε, σήμερα το θέμα μας είναι βιβλία που μας φέρνουν σε επαφή με τον υπέροχο κατά μέτωπο τουλάχιστον, κόσμο των μαθηματικών. ξέρετε κατά τις περισσότερες συγγνώμη, και το John Dock που μπήκε και αυτό στην μας και μα ακούει να καλυσπίσω βέβαια και τους υπόλοιπους α, ακροατές τους ντροπαλού μας επισκέπτες οι οποίοι φυσικά μπορούν έστω και έτσι ανώνυμα μέσα από το player Τη σελίδας μας έχει εκεί ένα κουτάκι που λέει για μήνυμα, πατάτε, γράφετε το μήνυμα σας πατάτε και το ραμβάνομε στο στοντιό και μπορούμε να το ε, διαβάσουμε να μας πείτε την καλή σα. σας υπάρχει και το facebook πλέον μέσα από το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας ε, ε, γράφετε τα μήνυματά σας να σχολιάζετε και να τα μεταφέρουμε και φυσικά το αγαπημένο μας μέσο εδώ πέρα, μέσα από το οποίο ε, συνεννοούμαστε και μιλάμε το chat τη ιστοσελίδα μας το chat Music Heaven ε, που μπορείτε κι εσείς πολύ εύκολα μέσα σε ελάχιστα λεπτά να γραφτείτε να γίνετε μέλος του Music Heaven και να έχετε πρόσβαση όχι μόνο στο chat αλλά και σε πάρα πάρα πολλά ε, άρθρα και να μην ξεχάσω κάτι πολύ σημαντικό τρέχει ο τέταρτος διαγωνισμό τραγωδιού του Music Heaven ε, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα Είμαστε στη δικασία που ψηφίζουμε Τα γκρουπ Κάθε γκρουπ έχει έναν αριθμό τραγουδιών Τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό Σε μας για μία εβδομάδα Και ε, μπορούμε να τα ακούμε Και να βάζουμε τους α, βαθμούς μας Και τα πέντε πρώτα τραγουδία Από κάθε γκρουπ Περνάνε στον ε, τελικό Περνάνε στην επόμενη ε, φάση ε, Έχουμε ε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή τρέχει ε, η ψηφοφορία για το δεύτερο κρούπ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις ε, 2 Απριλίου. Ε, μία, ε, θέλουμε δηλαδή, έχετε ακόμα στη διάθεσή σας τέσσερις ημέρες για να ακούσετε τα τραγούδια και να ψηφίσετε αυτά που κατά τη γνώμη σας είναι ε, καλύτερα. Και στο δεύτερο γκρουπ που είχα εκφραστεί για το πρώτο γκρουπ, να πω τη γνώμη μου έτσι γενικά για το δεύτερο γκρουπ, δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα τραγούδια αυτή τη στιγμή. Ε, προσωπικά βρήκα περισσότερα τραγούδια στο δεύτερο γκρουπ, που ήταν τον ε, προτιμήσεών μου που μου άρεσαν περισσότερο. Ε, Διάκρινα μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη μουσική, στη μελωδία και ε, στο στίχο και αυτό θα φανεί και στη βαθμολογία την οποία έχω ε, βάλει στα, ε, στα τραγούδια. Είχαμε αυτή τη στιγμή έτσι, να αναφέρω α, αυτά που προηγούνται α, αυτή τη στιγμή και ε, μπορείτε και εσείς να μπείτε στην ιστοσελίδα να ακούσετε τραγούδια, πραγματικά ακόμα και αν έχετε καμία διάθεση να ψηφίσετε έτσι δεν θέλετε να πλακείτε στη διαδικασία. εγώ σας προτείνω μπείτε στη σελίδα του σταθμού, απλώς ακούστε αυτά τα τραγούδια, πρόκειται για συνθέσεις ε, ε, οι οποίες δεν είναι εμπορικές να το πω έτσι, δεν παίζουν αυτή τη στιγμή εμπορικά ε, κάπου ε, ακούστε Ίσως είναι η νέα γενιά τραγουδιών που θα αναδείξουμε ίσως το, ε, την επόμενη επιτυχία δεν να την έχετε ακούσει πρώτα σε αυτό το διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν τα πέντε πρώτα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το ριζικό που είναι σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Ε, ο χαμένος νικητής, ένα έντεχνο τραγούδι, η Θάκη έντεχνο με έντονα και στοιχεία θα έλεγα, ε, η αγάπη της βροχή ένα πολύ συλλικτικός προς τη μελωδία τραγούδι, όμορφο όμως, ε, τολμώ να πω, και ε, το παράπονο... Ένα και αυτό έντεχνο τραγούδι με αντίστοιχη ε, μουσική, το οποίο όπως φαίνεται έχει αγαπηθεί αρκετά. Αυτά λοιπόν είναι τα πέντε πρώτα μέχρι στιγμής. Ε, υπάρχουν όμως άλλα 30 τραγούδια, τα οποία περιμένουν να τα ακούσετε και να τα αξιολογήσετε. Ε, μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε ότι... Ε, δεν βγαίνουμε πια τραγούδια ή ότι πολλές φορές οι αιταίροι ή οι καλλιτάχνοι, δεν ξέρω κι εγώ, μας ερβύρουν ε, ό,τι να είναι, να έδωνε η οτι πολλες φορες οι εταιρείε, οι καλλιτέχνε δεν ξερω εγω μας ερβυρουν οτι να ειναι να εδωνε η ευκαιρια σας ε, να ακούσετε τραγούδια και με την ψήφο σα να ε, διαλέξετε το καλύτερο, να δώσετε το δικό σας στίγμα για τις προτιμήσεις. Να επιστρέψουμε όμως στη θεματολογία τη δική μας. Ε, αναφέραμε το τον Απόστολο Δοξιάδη και το βιβλίο του «Ο Θείος Πέτρος και η Κασιά» του Γκόλντμπα ο οποίος, α, το οποίο βιβλίο με την περιπέτεια το επόμενο και πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ επιτυχημένο βιβλίο, του δεν είναι ακριβώς βιβλίο, είναι ε, graphic novel, θα λέγαμε, διήγημα με εικόνες, Comic, αν θέλετε, αλλά ε, όχι comic. Ε, στο το έχουμε συνηθίσει περιπετειώδη παιδικό κόμικ ε, του τύπου Μίκη Μάους, ας πούμε ή το Μικατζέρι, όχι τέτοιο κόμικ. Κόμικ ε, που απευθύνεται σε μεγάλους, να το πω, τις ενηλίκες, που λέει μια ε, ιστορία, ένα δίγημα ε, θα λέγαμε, graphic novel. Τώρα στην ελληνική αν υπάρχει... Ε, Κάποια έκφραση, κάποια μετάφραση καλύτερη του όρου. Ε, ευχαρίστω συνδεθείτε στο facebook, στο chat ή στείλτε μου ένα μήνυμα. π.χ. έτσι το λέμε στα ελληνικά, και εγώ δεν γνωρίζω τα πάντα όλε τι ε, μεταφράσει. Το βιβλίο αυτό, το graphic novel, ονομάζεται, όπω το έως, logic comics. Ένα, μια σύνδεση, ένα λογοπαίγνιο μεταξύ του κόμικ και τη λογική logic. Ε, και εδώ πέρα ασχολείται με ένα βαθύ και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στα μαθηματικά, με την ε, λογική των μαθηματικών. Ε, στην ουσία ε, βασίζεται, παρακολουθεί ε, τη ζωή ε, του Bertrand Λάσελ, του γνωστού φιλόσοφου αλλά και μαθηματικού, έτσι, ε, πρωτίστω μαθηματικού θα έλεγα, και μετά επίτα φιλόσοφου, ο οποίος ε, ήταν από αυτού που. Ε, δούλεψαν πάνω στην, στα θεμέλια των μαθηματικών στις αναζητήσεις των, των ίδιων των θεμελιών πάνω στον οποίο πατάνε οι ρυθμοί, πατάνε τα μαθηματικά και από το βιβλίο παρελάβουν Όλοι οι γνωστοί μαθηματικοί αλλά και φιλόσοφοι του 20ου αιώνα σαν τον Κάντορ, τον Βίτγκενστάιν, τον Τούρινγκ που είπαμε και προηγουμένω και φυσικά τον Γκέντελ. Το θεώρημα το θε... το του Γκέντελ, το θεώρημα τη Μπλερότητα που ε, ε, τίνεξε στον αέρα βέβαια όλη τη δουλειά που είχαν κάνει ο Μπέρτραν Λάσελ. Τίνεξε στον αέρα το πρόγραμμα του Χίλμπερτ. Έτσι, ο Γκέντελ και ο Τούρινγκ. Ε, ε, από, όχι από κοινού, αλλά πρώτα το θεώρημα της ε, μη πληρότητας, όπως λέμε, του Γκέντελ και στη συνέχεια οι εργασίε του Τούρινγκ πάνω στους υπολογίσιμους ε, αριθμούς ε, κατέδειξαν ότι ε, και τα μαθηματικά ε, δεν είναι, όπως θα λέγαμε, τέλειο ε, σε εισαγωγικά σύστημα. Και αυτό έχει... Και το λέω τελείως λεκάς, είχετε μαθηματική παιδεία, με συγχωρήσετε, το λέω τελείως και αυτό έχει συνέπειες όχι μόνο για τα μαθηματικά, αλλά είναι και φιλοσοφική, θα έλεγα, ε, θέση, να το πω, ε, έτσι. Το θέμα της αποδειξιμότητας που έθεξε ο Τιούρινγκ, ή το, η μη πληρότητα του, που, τη δουλειά του Κέντελ, δηλαδή, ήταν... Ε, ε, καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και φιλοσοφικά ε, τον κόσμο και ε, σίγουρα ε, είναι ένα όλη αυτή η εξιστόριση, δοσμένου με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο έτσι, ε, με έναν τρόπο που ε, δεν ξενίζει τον, ε, τον αναγνώστη που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τα μαθηματικά γιατί παρουσιάζει και την ανθρώπινη πλευρά των ηρώνων του, την ανθρώπινη πλευρά του Μπέτρο τράσελ με τους δαίμονες, να το πω έτσι, που κατατρέχαν και αυτούς. Και είναι πάρα πολύ προσιτό σε όλους τους αναγνώστες. Διαβάζοντάς το, θα... δεν ξέρω αν είχατε απορίε πάνω στη θεμελιωτική αναζήτηση των μαθηματικών έτσι, δεν νομίζω, πάνω στο πρόγραμμα το του Χίλμπερτ ή οτιδήποτε, αλλά σίγουρα θα δείτε με άλλο μάτι τη σχέση της λογική των μαθηματικών και της φιλοσοφία. Και πόσο θα δείτε αυτά μπορούν να δοθούν με ένα όμορφο τρόπο, τον οποίο, ο οποίο μπορεί και να πώς το πω, επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μα. Πώ όλα αυτά θα δείτε ότι έχουν τελικά σχέση με το, ε, αυτό που κάνουμε, αυτό που να ζητούμε, ε, αυτά που πιστεύουμε. Έτσι. Και ε, εννοείται ήταν ε, ε, αυτή τη φορά ο Δοξιάδης του Πέτυχη με την περώτη, να το πω έτσι, έγινε παγκόσμιο ε, bestseller το Logic Comics. Ε, ήμασταν λίγο υποψιωσμένοι όπως σα είπα και υπάρχει και ε, περισσότερα για το Logic Comics, φυσικά πρότεινα euh, να το προμηθευτείτε, να, να το διαβάσετε, έτσι. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να υπάρχει και στο σελίδα Ο έχει και στην ιστοσελίδα του εκτενές αφιέρωμα για το Logic Comics. Αλλά εγώ ε, ε, ε, ε θα πρότεινα, πείτε σε ένα πολύ. Αγοράστε το και διαβάστε το. Δεν ξέρω αν εκεί βγήκα που είχα ακούσει ότι θα έβγαινε και σε έκδοση ηλεκτρονική για όσου αρέξεστε στην ηλεκτρονική ανάγνωση. Ε, θα σας γελάσω τώρα. Ε, πάντω. Ε, να δω λίγο... Offen. Όχι, δε, δεν, δεν μπορώ να το το πείσω άμεσα. Εν πάση πιστεύω ότι είναι από τα ειδικά για όσου έχετε αυτό το χόμπι, σα έζουν τα κόμικ, ε, και ειδικά τα κάμικ πιο μεγάλου, για έτσι. Αφήστε λίγο τους υπερήρε και πιάστε πραγματικού ήρωε. Εισαγωγικά ίσω, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικού ήρωε τη ζωή μα, του κόσμου μα. Παμεί, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ε, ακούσαμε το «Ηλμόντου Δελάνον, ο κόσμο του φεγγαρίου» από τον Ιωσοεφ Χάιντ, τη νουβρτούρα βέβαια από το έργο ε, του Χάιντ. Ε, μιλάμε λοιπόν για τα βιβλία των μαθηματικών. Αφαιρεθήκαμε στον Αποστολοδοξιάδη, στο Logic Comics, το οποίο είπαμε ε, ακόμα και μόνο και να διαβάζεται, δεν έχει πια καμία δικαιολογία. Είναι και σε, το μαθηματικά σε μορφή ε, comic, ε, βέβαια. Ε, τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία καταπιάνονται με ορισμένα ζητήματα έτσι είναι ε, είναι να πιάσουμε όλη τη θεωρία των μαθηματικών σε ένα βιβλίο βέβαια που να το προσπαθήσει και αυτό κανείς ε, δεν ξέρω ε, υπάρχουν άπειρα βιβλία για το θέμα και εδώ... Ε, Σύζηταω για τα βιβλία που εμένα προσωπικά μου άρεσαν και το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να διαβάσει και άνετα και ο μέσος α, αναγνώστης, ο, ο βιβλιοφίλος που ε, μπορεί και να μην έχει ε, ιδιαίτερη σχέση με τα μαθηματικά. Να καλείς περισσότερο και τη Μιγρέλια που έχει συνδεθεί και αυτή και μασακούι ακούει και να συνεχίσουμε με τον ίσως... Ε, τον αγαπημένο μου, για να το κρύψουμε, μαθηματικό συγγραφέα, όπως είπα και πριν, τον Τεύκρο Μιχαηλίδη, τον οποίο σας τον ανέφερα ως μεταφραστή του θεωρηματος του παπαγάλου του Ντένιγκ Έτζ, ο Τεύκρος Μιχαηλίδης και αυτός μαθηματικός. Έτσι, λίγο δύσκολο να γράψεις για τα μαθηματικά, αν δεν έχεις, ε, αν όχι σπουδές, αν δεν έχεις ε, πάρα πολύ φάσεις ε, στα στα μαθηματικά και στην ιστορία του, μαθηματικός και μάλιστα δραστήριος μαθηματικός, ο εύκολο Μιχαλίδη, διδάσκει, επομένω ξέρει πώς να παρουσιάσει το θέμα με εύθλιπτο τρόπο, έτσι διδάσκει στη νούμεση δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε παιδιά γυμνασίου, ηλικίου δηλαδή, αλλά όσον αφορά τις μαθηματικές αινίες, λίγο πολύ ολικοί είμαστε, οι <laughs> περισσότεροι τουλάχιστον από εμά. Πολυγραφότατος, δραστηριότατος, ε, σύντηρη, ε, έχει και blog και έχει γράψει πάρα πολλά ε, διηγήματα με τα οποία έχουν να κάνει με τα μαθηματικά και θα σας παρουσιάσω αυτά που έχω διαβάσει και μου έχουν ε, αρέσει πολύ. Ε, ε, να θυμίσω εδώ πέρα ότι μετά το πέρας τη εκπομπής ε, όπως πάντα ε, ανεβαίνει στο ιστοσελίδα μας στο facebook ε, ηχογράφηση αλλά συγγνώμη και στο google plus όσοι μέχετε στους κύκλους σας ανεβαίνει και εκεί πέρα ε, ηχογράφηση της εκπομπής και ε, στα σχόλια μαζί με τα κομμάτι των κομματιών που ακούσαμε ε, Περιλαμβάνω και συνδέσμους ε, και έτσι και εδώ πέρα μην αγχώνεστε. Ε, θα σας γράψω ε, οι σύνδεσμοι που αναφέρουμε που εδώ από το ιστολόγιο του ε, Τεύκλου Μιχαλίδη ή από τη σελίδα του Πόστολου Τοξιάδη Θα βρείτε τους συνδέσμους για να μπορέσετε να ζητήσετε ε, τα βιβλία τους ή οποιοδήποτε χρήσιμο σύνδεσμο. Το πρώτο βιβλίο και αρκετά γνωστό βιβλίο του Δεύκρου Μιχαλίδη που ε, με έφερε σε επαφή με το συγγραφέ είναι τα πιθαγόρια εγκλήματα. Είναι ένα είδο, θα λέγαμε που συνδυάζει το αστυνομικό ε, με το μαθηματικό. Ε, λίγο πολύ έτσι μια τέτοια χαιριά είχαμε πει και στο θεώρημα του Παπαγάλου ένα μυστήριο που προσπαθούν να το λύσουν μέσα από τα μαθηματικά είναι ακόμα πιο έντονο το ε, αστυνομικό στοιχείο. Αστυνομικό, βέβαια, ε, του τύπου ε, περισσότερο θα λέγαμε Αγκαθάκριστη, Ηρακλήπορο, σε τέτοιο ε, στυλ. Περισσότερο αστυνομικό, ε, όπου πραγματικά ε, ψάχνουμε. Έτσι, δεν συζητάμε για πιστολίδι και για τέτοιου αστυνομικό, έτσι δεν συζητάμε για νοάρ. Ε, Συζητάμε για ε, αντιμετώπιση ψάξιμο, με τη λογική περισσότερο. Όμως με αφορμή λοιπόν έτσι, ένα, το θάνατο ενός μαθηματικού, ο Τεύκρος Μιχαλίδης μας μεταφέρει σε αυτή την εποχή για την οποία ε, έγραψε και ο Δουξιάδης, την εποχή που έγραψε, που έγραψε, που έγραψε το Comics, την εποχή αυτή των αρχών του αιώνα, το Ξεκινάει περίπου από το μαθηματικό συνέδριο του 2020, ε, του 2020 γνώμη, ε, και μας μεταφέρει στο Παρίσι, στην Αθήνα, έτσι, ε, στους βαλκανικούς πολέμους, στη μικρασιατική καταστροφή και ε, μέσα σε όλα αυτά, μαζί με τους ήρωες, παρακολουθούμε και τη ζωή ε, των ηρών, μέσα στο ιστορικό αυτό γίνεται, αλλά και... Τα μαθηματικά μέσα στο ιστορικό αυτό γίγνεστε πώς ε, εξελίσσονται. Έχει πολλαπλά στοιχεία ε, και το ιστορικό στοιχείο και το μαθηματικό έτσι, στο κομμάτι που έτσι, δεν πρόκειται για μαθηματικό σύγκραμμα. Ε, οι έννοιες όπως είπαμε παρουσιάζονται με εντελώ φυσικό τρόπο, δεν πρόκειται ο αναγνώστη να, να προβληματιστεί έτσι, ούτε πρέ, πρέπει να καταλάβει κάτι για να προχωρήσει, για να ευχαριστηθεί το μύθιστο αυτό και έτσι ε, μαζί με τη ζωή των ηρώων παρακολουθούμε και τις εξελίξεις και στην ιστορία αλλά και τις εξελίξεις των ε, μαθηματικών ε, και είναι ε, ε, ένα καλό εισαγωγικό βιβλίο ε, θα έλεγα δηλαδή ε, αν μου λέγατε από όλα τα βιβλία που είπαμε ή που θα πούμε σήμερα ε, με ποιο με να ξεκινήσω εγώ θα στεκόμουν σε, σε αυτά τα δύο στο Logi Comics που ανέφερα και προηγουμένως και σε αυτό του Αποσλουδοξιάδη το και σε αυτό του Τεύκρου Μιχαηλίδη το «Πυθαγόρια κλίματα». Ε, αν σας αρέσει κάποιο από αυτά τα δύο, αν είστε πιο παραδοσιακοί, πηγαίνετε στο πιθαγόρια κλίματα». Αν σας αρέσει λίγο τα «Graphic novels», τα, τα «Comic» να το πω έσχετα, λοιπόν, ξεκινήστε με το «Logicomics». Αν σας αρέσει κάποιο από αυτά τα δύο, δοκιμάστε και τα υπόλοιπα που έχω προτείνει σήμερα και είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι. Έτσι, λοιπόν... Ε, ε, με τα πειθαγόρια κλίματα γνωρίζουμε όλο αυτό τον ε, κόσμο των μαθηματικών αρχών του, του αιώνα. Περίπου δηλαδή καλύπτει την, ε, ε, την, περίοδο, αυτό το βιό, την ιστορική περίοδο από το 1900 μέχρι το 1930. Περίπου εκεί πέρα μέσα ο πόλεμος, έτσι, μπελεπόκ στη Γαλλία, γνωρίζουμε και εκεί αρκετέ ιστορικές, μέσα από το μάτι των γνωρίζουμε αρκετέ ε, ιστορικές προσωπικότητες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να συνεχίσουμε με τα, και με τα υπόλοιπα βιβλία του τεύχου του Μιχαηλίδη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια ακόμη συμφωνία, τη συμφωνία με 13 του Sir William Hershell. Να θυμίσω εδώ ότι ο Χέρσελ, εκτό από μουσικό συνθέτη ήταν και αστρονόμο. Ανακάλυψε τον πλανήτη Ουρανό μεταξύ ε, άλλων και έτσι είναι πάρα πολύ γνωστό. Να συνεχίσουμε όμω με τα βιβλία μα, με τα βιβλία τα οποία. Έχουν σχέση με τα μαθηματικά σήμερα τα οποία έχω διαβάσει και προσπαθώ να σας τα συστήσω και να σας τα γνωρίσω. Ε, είμαστε τώρα στον... Μιλάμε για τα βιβλία του συγγραφέα ε, Ταυκρου Μιχαηλίδη, μαθηματικό και συγγραφέα και ε, πολύ γραφότα του, έτσι. Ε, Το είπαμε για τα πυθαγόρια κλίματα. Ε, ε, το επόμενο που ε, διάβασα είναι, ε, διαδραματίζεται στην αρχαία Αίγυπτο και έχει τον τίτλο Αχμές, ο γιος του Θεγκαριού. η Αίγυπτος ε, είναι πολύ γνωστοί, όχι τόσο για τα μαθηματικά, κυρίως για η γεωμετρία Αιγύπτη. Ε, ξέρουμε όλες τις ιστορίες με τον Νείλο, με τα χωράφια που έπρεπε να μοιράσουν, θεωρείται ότι εκεί αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές της ε, γεωμετρίας. Μέσα από το βιβλίο του αυτό, μέσα από την ιστορία ενός ανθρώπου που μεγαλώνει στην Αιγύπτο και εκπαιδεύεται πάνω στα μαθηματικά, προβλήματα της εποχής, εκπαιδεύεται να... στα μαθηματικά. Λοιπόν, ε, γνωρίζουμε την μαθηματική τέχνη, επιστήμη, των ε, αρχαίων Αιγυπτίων. Παράλληλα, βέβαια, είναι έντονο και το ιστορικό ε, στοιχείο, ε, δηλαδή δεν είναι μια... Ε, στεγνή έτσι να το πω, αφήγηση του πώς αντιμετώπιζαν τα μαθηματικά πώς αντιμετώπιζαν τα γεωμετρία αρχαία Αιγύπτη αλλά ε, υπάρχει ένα πλήρες ε, ιστορικό υπόβαθρο που εξιστορεί αυτή την περίοδο έτσι, με όση ακριβία μπορούμε να διαθέτουμε Μα είναι γνωστή σήμερα μέσα από την αρχαιολογία ε, μας εξιστορεί λοιπόν τη ζωή στην αρχαία Αίγυπτο. Και φυσικά πάντοτε μέσα από το πρίσμα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα, με τα μαθηματικά. Είναι, ε, περνάει από διάφορα στάδια, να το πω έτσι, ε, σε πολύ γνωστές ε, τοποθεσίες, να το πω έτσι, στις αρχές Αιγύπτου, ε, στη Μεμφίδα, στο Δέλτα του Νείλου, ε, στη μας γνωρίζει τα Βασίλεια Ιγέπτος ήταν δύο Βασίλεια Γιάνο Αίγεπτος ή Κάτου Αίγεπτος ε, όπως ξέρετε που τις ένωσαν οι ε, Φαραώ ε, είναι ε, ε, μαθαίνουμε σε ένα μικρό σχετικά ε, βιβλίο σε ένα μικρό δίγημα ε, για την ακρίβεια πόσο είναι με το ζόρι 400 σελίδε. 200 290 σελίδες κάπου και λιγότερο από σελίδε, με ένα απίστευτο ε, πλούτος πληροφοριών, και όλα αυτά, είπαμε, χωρί ε, να, ε, να είναι πουθενά τεχνικό, έτσι να το πω, το βιβλίο, ε, χωρί να ε, ξεφεύγει από το πλαίσιο, θα μπορούσε άνετα να είναι και. Ε, Στορικό ιστορικό μυθιστόρημα, να το, πούμε. να το πούμε έτσι. Δεν έχει τόσο όντερο το πέρα. Έχει αρκετές περιπέτειες για τον ηρωά του. Ε, λίγο πολύ, όλο και κάπου μια μαθηματική έννοια βρίσκεται σε κάθε στιγμή του βιβλίου. Αλλά θα έλεγα ότι ε, δεν, είναι, δεν είναι αστυνομικό όπω το προηγούμενο που Δεν έχει τέτοιου είδου ε, ε, Ψάχνουν να βρούμε κάτι περισσότερο. Ε, το αυτό που μυθιστόρημα, ε, φέρνει περισσότερο σε αυτό ε, προσεγγίζει. Και ε, έτσι λοιπόν, όσο ε, σα αρέσει, ε, σα θα ήθελα να μάθετε περισσότερο για τους αρχαίους Ιγυπτίους, τα μαθηματικά τους, τη γεωμετρία τους, με ποιο τρόπο τον αντιμετώπιζαν κι αυτοί, για να καταλάβετε πούμε, και τις διαφορές που είχαν με, τα, με τους δικού μας, τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς. Υπάρχει πολλή συζήτηση, ας πούμε, μπορείτε να το έχετε συζητήσει αν το πήγε το Πυθαγόριο θεόρημα, το Πυθαγόρος το είχε σκεφτεί μόνο του, μόνος του το πήρε από τους Αιγυπτίους, κλπ. κλπ. Δεν είναι λίγο εκεί τις διαφορές, ε, να δείτε τι είναι και τι δεν είναι και πώς προς ε, ε, δεν υπάρχει μία και απλή ε, απάντηση σε, σε όλα αυτά τα... Τα ερωτήματα, έτσι, πολλές φορές η ιστορία δεν μας κάνει ε, τη χάρη, σχεδόν ποτέ δεν μας κάνει τη χάρη να είναι άσπρη ή μαύρη, έτσι, διάφορες αποχρώσεις του γκρι, έχει και αυτό αν θέλετε πιστέψτε το ε, πάτε το από μένα που κατά γενική ομολογία είμαι, είμαι φίλος της ιστορίας, μου αρέσει πολύ να μελετάω ιστορία. Έτσι λοιπόν, ενώ μην ξεφεύγουμε όμως, ένα άλλο βιβλίο του Τεύκρου Μιχαλίδη, το οποίο του είχα προτείνει και στις καλοκαιρινών άγνωσμα, έτσι, στις α, καλοκαιρινές διακοπές, α, σύντομο βιβλίο και αυτό, τα τέσσερα χρώματα α, του καλοκαιριού. Έχει μία έντονη καλοκαιρινή έτσι νότα ε, αυτό το βιβλίο, έτσι, μιλάμε για νησιά, έτσι, μιλάμε για αυτό, πάντοτε μέσα σε ιστορικό απόβαθρο και ε, καταπιάνεται με ένα, άλλο, ε, με ένα άλλο ζήτημα των μαθηματικών με τα τέσσερα χρώματα, τους χάρτες, τα τέσσερα χρώματα, η κατανομή του και μια περίεργη, να το πω έτσι, πτυχή των μαθηματικών για την οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιες ε, έρηδες. Ε, χρειάστηκε να αναπτύξουμε τους υπολογιστές για να έχουμε μια απάντηση στο ερώτημα, το μαθηματικό ερώτημα που αποτελεί... Δεν θέλε, όχι, αποτελεί τον κορμό ακριβώς. Ε, διατρέχει σαν θέμα, ε, σας και αν θέλετε. Είναι πενταχού παρόν στο βιβλίο, αλλά θα έλεγα ότι... Ε, δεν είναι ε, δεν είναι, κατέχει τόσο κεντρική ε, θέση δηλαδή διαβάζουμε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάρα μεγάλο ενδιαφέρον όπως είχα αναφέρει και πέρυσι στην εκπομπή αυτά που λέει ο Τεύκος Μιχαλίδης για όλο το ε, πώς να το πω το ιστορικό γίγνεσθε ε, εκείνης της εποχής γιατί ε, σε για μια εποχή η οποία ήτανε πώς να το πω έτσι ταραχμένη έτσι μιλάμε παλιά ε, μέσω πόλεων έτσι σε από Παρίσι ε, έτσι Παρίσι και την ε, Αθήνα και όλα φάνονται γύρω γύρω από την Ισίη ε, της Ερήφυν μέσα ε, σας ε, είπα έτσι από την Ισίη της Σερίφου. Και εκεί πέρα ε, αν τα μεταλλεία της ε, Σερίφου έτσι, παρουσιάζει λίγο πολύ ε, και μια ηθογραφία, μια ιστορία ε, των, του νησιού, των ε, ανθρώπων του, της σχέσης του με τα ε, μεταλλεία. Έτσι, και ε, σα σκιά μα ακολουθεί αυτό το ε, μαθηματικό πρόβλημα. Ε, Ανθρώπινο, ενδιαφέροντο οι ανθρώπινοι χαρακτήρε. Ε, είπαμε σκιά μόνο θα λέγαμε μαθηματικών. Αυτά είναι να πάρουμε το όνομά μα, ξαναμιλάμε για καλοκαίρι. Σύντομο είναι, ε, 170 σελίδε, κάτι τέτοιο. Ε, είναι σύντομο. Ε, και ε, εδώ πέρα ε, το προτείνω και για καλοκαίρι, είπαμε. Ε, όχι μόνο λόγω του τίτλου και λόγω ότι τη διαδραματίζεται στη Σέριφου, έτσι μεγάλο μέρος του βιβλίου, αλλά ε, υπάρχει έντονο εδώ πέρα και το στοιχείο του, το ρομαντικό θα έλεγα. Κάτι που δεν είναι τόσο έντονο στα άλλα, είναι από στα άλλα Υπάρχει έντονο και το ρομαντικό στοιχείο. Ε, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Πάμε εμεί να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι. ακούσαμε το έργο από το έργο του Μπουρσέλ «Ναούδατε σαν χαδεβέιλντ». Πάλι ακούσαμε για τη Σελήνια κοιτά, και κοιτάει, ακούσαμε κάτι για τον ήλιο, έτσι δεν είναι. Είπαμε σημαίνει μιας μουσικές επιλογές, κλασικό ρεπερτόριο, σε σχέση με τους ουρανού τα ουρανία σώματα και κάτι συγγενές, τα, οι θεματολογίες των ίδιων μας έχουν να κάνουν με τα μαθηματικά. Είπαμε και τόσο η μουσική, όσο και η αστρονομία έχουν ισχυρές, σχέσεις με τα ε, μαθηματικά και έτσι νομίζω ότι είναι ταιριαστό. ξεχνάμε και την σημερία θα θυμίσω τα ρολόγια μία ώρα μπροστά θερινή ώρα ε, σ' αρέσει γιατί αποκτούμε μεγαλύτερο απόγευμα ε, σ' δεν αρέσει γιατί ε, τους χαλάει το βιολογικό ρολόι. Ε, εν πάση περιπτώσει ε, είναι κάτι το οποίο μία από της ε, Πώς θα Τις έτσι, που μας βγάζουν λίγο από την ρουτίνα της ε, καθημερινότητας, που να το βλέπω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Να επιστρέψουμε όμω στη θυματολογία μας. Να κλείσουμε λοιπόν εδώ ότι, ε, όπως καταλάβατε, νομίζω έχω διαβάσει αρκετά από τα βιβλία του Μιχαηλίδη, το εύκολο Μιχαηλίδης, ότι... Είναι από τους μου συγγραφείς, δηλαδή στο είδο είδος των, ε, των μαθηματικών ε, μυθιστορήμάτων. Ε, και να κλείσουμε το τελευταίο που έχω διαβάσει, το ομέτικος και η συμμετρία. Ε, συμμετρία, ε, μία έννοια. αλλη ε, τη γνωρίζουμε τη γεωμετρία, άλλοι από τα μαθηματικά, έτσι. Ε, μία έννοια, η οποία ε, από θα μάθετε, διαβάζοντα το βιβλίο, εμπειριάχει πολλά περισσότερα ε, πράγματα ε, και προκαλεί πολύ περισσότερους προσμετισμούς από ό,τι ίσως εμείς ε, φανταζόμαστε. Η συμμετρία βέβαια είναι ένα θέμα που αποσχολεί και άλλες ε, επιστήμες ε, ε, και στη χημεία, στη βιοχημεία έτσι, ε, και ε, ε, όχι μόνο και στις τέχνες ε, η οε θέμα ένα το που το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά οε και είναι εύκολα Τώρα, εντάξει, τα μαθηματικά έχει, ε, μελετάνε ακριβώ όλες αυτές τις ε, συμμετρίες, τη συμμετρία όπως λέμε, και εδώ πέρα πιάνει ε, την αγάπη ενός ανθρώπου για τα μαθηματικά, κυρίως για το θέμα της ε, συμμετρίας και ε, παρακολουθώντας τη ζωή αυτού του ανθρώπου, ο Τεύκος Μιχαλίδης ε, χτίζει άλλο ένα ε, μυθιστόρημα, ε, το οποίο... Ε, Περισσότερο είναι το πιο ε, ιστορικό του, θα έλεγα απ' όλα, είναι πολύ πιο έντονο εδώ πέρα το ιστορικό, θα έλεγα, στοιχείο. Βέβαια και το μαθηματικό είναι πανταχού παρόν όπως πάντοτε, αλλά έχει, ε, ίσως εγώ προσωπικά, ε, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος το έχει διαβάσει και έχει κάποια άλλη άποψη, ε, είναι το πιο ιστορικό του δηλαδή, ίσως εδώ πέρα είναι στη, ε, πιο, κεντρικό, πιο κεντρικά είναι τα ιστορικά γεγονότα και πως αυτά τα επηρεάζουν το ζωή του ήρωα του βιβλίου ε, παρά ε, τα μαθηματικά. Ε, μαθαίνουμε πάρα πολλά γνωρίζουμε πάλι μαθηματικού, μαθηματικούς έτσι, ε, και άλλε προσωπικότητες του της δικής μας εποχής, του 20ου αιώνα, ξέρω ότι και αυτό διαδραματίζεται ε, εκεί στην ε, περίοδο μέχρι το, ε, μέχρι το 45, από τις αρχές περίπου του το αιώνα, του Μέσοπόλεμου, θα λέγαμε, εκεί πέρα μετά τους Βολκανικούς Πολέμους ε, μέχρι και το 45, περίπου κάπου εκεί ε, διαδραματίζεται το βιβλίο και γνωρίζουμε και πέρα μαθηματικού αρκετού αλλά ε, η ζωή ε, κυρίως υπάρχει πολύ έντονο ε, το στοιχείο του πώς τυχαίνει, πώ τα ιστορικά γεγονότα επιδρούν και επηρεάζουν και καθορίζουν πολλές φορέ ε, τη μοίρα ε, των ανθρώπων ε, είναι πολύ έντονο στο ε, βιβλίο του, στο βιβλίο αυτό του τεύκουρο μεγαλίδι αυτό το το στοιχείο ε, και, και αυτό το έτσι ε, ευχάριστα είναι λίγο μεγαλύτερο από τα δύο προηγούμενα ε, αλλά δεν είναι ε, σε καμία περίπτωση θέλωσα από θαρρύνω μπορείτε να το διαβάσετε κυρίως ε, αν ενδιαφέρσετε ε, αν ενδιαφέρσετε για τη μάτια έτσι ε, ενός ανθρώπου, ενό μέτικου ενός ανθρώπου που κυνηγήθηκε από τα ιστορικά γεγονότα νομίζω ότι θα το, θα το βρείτε ε, τώρα ο, αυτά είναι τα βιβλία που έχω διαβάσει εγώ είναι πολύ γραφότατος ο έτσι; Μιχαηλίδης ε, ένα άλλο βιβλίο το, το, δεν το έχω διαβάσει ακόμα το οποίο όμως ε, είναι, είναι ε, ωραίο ε, και από ό,τι μου έχουν πει ε, κάποια στιγμή στο διαβάσω το μιλώντα στην Άννα ε, για τα μαθηματικά. Έτσι. Ε, και είναι αυτό που λέει. Έτσι. Για, ε, ε, δηλαδή σε ένα παιδί για τα για τα μαθηματικά παρακολουθούνται στην πορεία από την μου την πορεία ενός ε, παιδιού ε, μέσα από τον κόσμο των μαθηματικών και πω το τέλος μου φαίνεται ότι ήταν και η ίδια να γίνει μαθηματικός. Ε, δεν το έχω διαβάσει ε, πάντως σα το επισημένω έτσι μπορεί να σα ενδιαφέρει περισσότερο τώρα ε, αυτό το μήνα εκδόθηκε και το τελευταίο βιβλίο του Ταύκρο Μιχαλίδη με ε, τίτλο ε, «Πιασάρικο τη εποχή, να το πω έτσι «Εγκλήματα δημοσιονομικής προσαρμογής» με υπότιτλο «Έπτα φωτογραφίες της α, κρίσης». Εδώ πέρα, ναι, ε, τι να κάνουμε, είναι και αυτό είναι μέσα στο ιστορικό μας γίγναστ, έτσι. Και όπως ε, έχει κυκλοφορή και διάφορα τα εξαιρετικά βάση, είναι δυστυχία να ζήσεις ενδιαφέροντες καιρούς. Ε, φαντάζομαι ότι μετά από ε, 20, 30 ή ακόμα περισσότερο μετά από 50 ίσω χρόνια, οι ιστορικοί θα κεστάζουν ενδιαφέρον την περίοδο που διανύουμε. Αλλά για εμάς που τη ζούμε, όπως για αυτού που ζούσαν του πολέμου, ε, του παγκόσμιου πολέμου. Ε, ε, Εμά τώρα μα φαίνεται ενδιαφέροντα όλα αυτά. Για ρωτήστε, δύσκολο. Αλλά τέλο πάντων, αυτοί που τα ζήσανε δεν νομίζω με, ότι θα συμμερίζονταν ε, αυτή την άποψη. Εδώ πέρα γυρνάει ο τεύχο κομικαλλίε, τουλάχιστον από ό,τι ε, είδα από τι περιγραφέ. Γυρνάει στο αστυνομικό κατά κάποιο τρόπο. Το ιστορικό, βέβαια, παρόντα τα μαθηματικά, αλλά ε, μεταφρόμαστε στη σύγχρονη εποχή, στην Ελλάδα τη. Σήμερα, να το πω έτσι, και παρακολουθούμε ε, μία, μία αστυνομική η οποία προσπαθεί να ξεχνιάσει κάποιε υποθέσει. Ε, και ε, από ό,τι κατάλαβα από την περιγραφή, μπλέκει με το σύστημα και τα συμφέροντα. Από ό,τι τουλάχιστον ε, ε, κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, ε, η, να επισημένο εδώ πέρα ότι ο υπότιλωση 7 φωτογραφίε τη κρίση αναφέρεται ε, ότι είναι 7 αυτοτελεί ε, ιστορίε ε, κατά κάποιο. Είναι αυτά αυτοτελήνη ιστορίες με, κοινή, με κοινό ήροι ε, δεν είναι ε, ένα μυθιστό που διαβάζεται από την αρχή ε, μέχρι το τέλο, είναι σποντιλωτή. Να το πω έτσι, ναι. Ευτά, τότε, έχω περιέργεια. Κάποια στιγμή πιστεύω θα το, θα το διαβάσω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει άμεσα αυτό. Αλλά όταν το διαβάσω, σίγουρα θα σα μεταφέρω τι ε, απόψει μου. Αυτά λοιπόν. Εντάξει, ίσω έκανε λίγο πιο εκτενή αναφορά στον Τρεύκο Μιχαλίδη. Έχω διαβάσει όμω, όπω είδα, αρκετά τα βιβλία του και, ε, και γιατί όχι. Ε, Α τιμήσουμε ένα συγγραφέα ο οποίο. Ε, ε, μαζί είναι τόσο ωραία βιβλία. Πάμε λοιπόν όμω να ακούσουμε εμεί το επόμενο κομμάτι μα <Σιχρονίδη> Κουσαμ the Creation, το heaven, oh, Heavens Are Telling. Yeah. Δεν mm. ξέρω πώ είναι έκριβες μεταφράσεις στα <laughs> ελληνικά. Θα με συγχωρήσετε να καλυσπίσω στην ε, παρέα και το Δέος που συνδέθηκε και μας ακούει. Ο Δέος με την εξαιρετική εκπομπή του κάθε Παρασκευή. Δεν φτάνει που είναι Παρασκευή. Έχουμε και εξαιρετικές εκπομπές στο Music Heaven να μας κρατάνε παρέα. Έτσι ο καλύτερο τρόπο θα ξεκινήσει το Σαφαδοκυρίοκο. Ο Δέος που μας φέρνει και, τις, ε, ε, και τους καλεσμένους του και γνωρίζουμε ένα σωρό κόσμο να το πούμε έτσι και οι μουσικές μας από την πολύ όμορφη εκπομπή του. Να κλείσουμε όμως, όταν μας σιγά σιγά στο τέλος, να κλείσουμε τα δύο τελευταία ε, βιβλία. Έτσι έκανα μια σταχειολόγηση των βιβλίων που έχω διαβάσει και μου άρεσαν με τα μαθηματικά. Ε, να κλείσουμε ένα βιβλίο το οποίο ε, μου άρεσε πάρα πολύ και ο συγγραφέα το γράψει και άλλα που ασχολούνται με ε, διάφορα Θέματα, ίσω τα παρουσιάσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Αναφέρομαι στο βιβλίο το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, του Simon Σινγκ. Ε, το τελευταίο φερμα. το, το Fermat. Fermat ήταν ένα χομπίστα, να το πω έτσι, των μαθηματικών. Άφησε μια παρκαταθήκη από θεωρήματα για να το αποδείξουν οι μελλοντικοί οι μαθηματικοί. Και είχε μείνει ένα τελευταίο Θεώρημα, το οποίο ταλάνισε του μαθηματικού μέχρι και τι ε, οι μέρες μας θα το θα έλεγα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό παρουσιάζεται με πάρα πολύ ωραίο ε, τρόπο το, η ιστορία αυτού του θεωρήματος, η ιστορία του ανθρώπου πρώτα απ' όλα πίσω από το ε, θεώρημα και ε, το οποίο ε, θεώρημα να πω ότι ε, ε, επιτεύχθηκε η του θεωρήματο, ε, μετά από 385 χρόνια και ε, στι μέρε μας έτσι το 1995 στην ουσία. Ε, επιτεύχθη η απόδειξη του θεωρήματος ή αλλιώς όπως το λέμε και υπόθεση του, του ΦΑΡΜΑ, αλλά πλέον έχει αποδεχθεί ε, μπορούμε να πούμε θεώρημα, το οποίο συνδέεται και με το πιθαγόριο να το πω έτσι, θεώρημα. Ε, το βιβλίο δεν είναι τόσο μυθιστορήμα του Σάιμπο Σινγκ, όσο περισσότερο είναι... Ε, ε, μία θα έλεγα ντοκιμαντέρ υπομορφή βιβλίου μας προσφέρει όλη την εξέλιξη πως ξεκίνησε τις προσπάθειες και τον ε, αγώνα αυτού του μαθηματικού ο οποίος κατάφερε ε, ο Άνδριο Βάιλς και ο Ρίτσαρντ ε, Τέιλορ ε, έκαναν όλη τη δουλειά που οδήγησε στην απόδειξη Μόνο οδήγησαν στην οριστική απόδειξη του, του του τελευταίου θεωρήματο του Θερμά. Και είναι βιβλίο. Είναι, είπαμε, περισσότερο στη λεπτοκιμαντέρ. Δεν είναι τόσο μυθιστόρημα. Είναι ελαφρώς πιο τεχνικό. Έτσι, ο Σίμονι Σίνγκ εξηγεί πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει λόγο να προβληματίζεστε. Αλλά είναι περισσότερο. Αν σα πει το δοκιμαντέρ, θα σα αρέσει και αυτό το, το βιβλίο. Αν όχι, προτιμήστε κάποια από τα άλλα, τα πιο μυθιστορηματικά τα οποία είπαμε και θα κλείσουμε αυτή την παρουσίαση μαθηματικών βιβλίων με ένα βιβλίο που ε, αν σας άρεσαν τα προηγούμενα αν σας κίνησε το ενδιαφέρον να μάθετε περισσότερα για τα μαθηματικά είναι ένα βιβλίο που ανήκει σε μία σειρά συγγραφές είναι ο Calvin Closon και η σειρά είναι ο το ταξιδευτής των μαθηματικών και το, το πρώτο βιβλίο έχει μεταφραστεί στα στα ελληνικά έτσι, και ε, μέσα από αυτό γνωρίζουμε την ιστορία ε, πρώτα απ' όλα το το γνωρίζουμε την ιστορία ε, των μαθηματικών πώς ξεκινήσαμε από τους ε, προϊστορικούς ε, χρόνους ε, μέχρι τις ε, μέρες μας ε, πώς αναπτύχθηκαν και ε, Πραγματικά πηγαίνει μέχρι τις μέσες μας. Εδώ πέρα βέβαια είναι, δεν είναι ιστορικό, δεν είναι ιστορικό. Έτσι γράφει όμως όλα, παρουσιάζει όλη την εξέλιξη των μαθηματικών. Έχει βέβαια, είναι εκλακευμένη νορκετά, έτσι. Ε, θέλει όμως μια περισσότερη συγκέντρωση από όλα τα προηγούμενα βιβλία και μια θέληση να Μάθουμε να μάθουμε πραγματικά κάτι παραπάνω για να το διαβάσουμε και να το ευχαριστηθούμε, αυτό το βιβλίο. Με αυτά όμω, ε, φτάσαμε, ίσω καταχράστηκα και λίγο, από το, το, λίγο παραπάνω από τον χρόνο, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού εξλήμπρη. Ένα εξλήμπρη αφιερωμένο στα βιβλία που μας γνωρίζουν τον κόσμο των μαθηματικών. Να σα ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους φίλους που μας κράτησαν παρέα εδώ με τα μηνύματά τους και ε, να, σας, ε, να σας ευχηθώ προφανώς μια καλή εβδομάδα. Ε, στη συνέχεια, όπως ξέρετε, υπάρχουν και άλλες εκπομπές του Radio Music Heaven που μπορείτε να ακούσετε από τη 9 και μετά και να σας ε, αποχαιρετήσω με το... Γνωστό, δεν με βάλουμε και λίγο Μπετόβεν, με μοναδέπο ε, το Σελινόβους λοιπόν, από τον Λουτιβίχου Βαν Μπετόβεν. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.